Σήμερα το κείμενο είναι ερωτικό γράμμα, ένα ραβασάρι. Ah. Ναι, ναι, ναι, ναι, αφιέρωμα στους απανταχού αμετανόητους ερωτευμένους. Ε, έχω πάρει αρκετές σειρές από τα χρονικά των τσακώνων από μια επιστολή ενός ερωτευμένου τσακώνα. Το έχω εμπλουτίσει και σας το παραδίδω. Όσα yeah. είτε ο όσα τσάκονα. φτερά έσει Κι αύτοι ατζελοκαμουτάμι. Γιατί όσοι παίνα το παναιθούρι να Όνι νίου υπλέα τον τσελαϊδιμόντι, Όσι ξέρα που αψύχαμι ενήθκιο που αγιατίου. Άλεμη ένα όγο από τα δύο κατάρητα τζανταφιλένια τυχεία. Στίουτσε πάσου αναστεναστά καρδίαμη. Χωρί αιτίου, όνει μπορούν να ζύου, όνει γινούμενε να τη Εζού ε, ο ένα μας μα έντενη τον κόσμο για να αγαπείου τσίπτα περσούτρε αποτίου. Εζού ζού, ένι το σκοτάιδι, τσεκιού έσυο ο ήλιεμι. Ε μάχατε, τσεκιού με δενάερε τα πορεία. Γιατί ου όρκομη ό απ' τα ζωήμι το δίαιμι χάσιμα συγνώμη. Ό γιατίου ςύπτα ον γιανίου να έχω ετίου. Μάλιστα. εγώ ομολογώ ότι είμαι πολύ που το διαβάζω. Είναι το ξεχύλισμα μιας καρδιάς ερωτευμένης. Και θα περάσω στην μετάφραση για να μην χάσει τίποτα το νόημά του τα πολλά λόγια είναι φτώχια οπότε ξεκινάω που είσαι όρκο μου που είσαι ψυχή μου, καρδιά μου ο καθένας μπορεί να βάλει κάτι δικό του τελος πάντων <κυρίζει> αγγελοκαμωμένη μου Πανέμορφη δηλαδή έτσι γιατί δεν βγαίνεις στο παράθυρο να σε δω δεν ακούω πια το κελάιδισμά σου. Δεν ξέρεις που η ψυχή μου χτυπάει για σένα. Πες μου ένα λόγο από τα δυο δροσερά τριανταφυλένια σου χείλη. Στείλωσε την πολυαναστεναγμένη μου καρδιά. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω. Δεν γίνεται να σε στερηθώ. Εγώ δεν γεννήθηκα σε αυτό τον κόσμο για να αγαπήσω τίποτα περισσότερο από σένα. Εγώ είμαι το σκοτάδι και εσύ είσαι ο μου. Ήμουν χαμένος και μου έδειξες στο δρόμο. Για σένα όρκομη, όλη τη ζωή μου και το βιός μου χάρισμα, όλα για σένα, τίποτα δε θέλω για μένα, άφησέ με μόνο να έχω εσένα. Καταληπτικό. Ε... Εμένα χτυπάει η καρδιά μου πραγματικά. Δεν θα ήθελα να ήμουν αυτή η Αντζελοκαμουτάτσα Κονοκούλα. <σχελίδι> <σχελίδι> <σχελίδι> Γιατί γελα να σε λένε. Ε, νομίζω είναι τυχερή μια γυναίκα που θα λάβει αυτή την αγάπη. Θα τύχει να, να την αγαπήσουν τόσο απόλυτα και τόσο κατακτητικά. <σχελίδι> είναι κάποιες είναι κάποιες στίχοι κάποιες γραμμές γραμμένες όντως από μια επιστολή δεν γνωρίζουμε τον γράφοντα δεν γνωρίζουμε τον αποστολέα και έχω βάλει και τα δικά μου δικά μου λόγια να προχωρήσουμε στο λεξιλόγιο; <χω> Ένα λεπτάκι, Έναν. Τι πάθαμε σήμερα. Συγγνώμη. Λοιπόν, ο Σαϊτευτέ. Ο Σαϊτεμένο. Ο χτυπημένο με σαία, Ο αεροτοχτυπημένο. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην ελληνική μυθολογία ο αερό ήταν ο φτεωτό θεό τη αγάπη. Σχετίζεται με τη θεά Αφροδίτη. Σύμφωνα με τον μύθο, όταν χτυπούσε με τα το βέλη του δύο Ανθρώπου, αυτοί ερωτεύονταν παράφορα. Ο αερό χαρακτηρίζεται ανίκητο στην τραγωδία Αντιγόνη. Και βέβαια αυτό Λέβαια. είναι το ελάχιστο που θα μπορούσα να γράψω, αλλά δεν ήταν. Δυνατόν και εφικτό μέσα σε λίγες σειρέ να εξαντλήσω ένα τέτοιο θέμα. Όσοι μπαΐνα δεν βγαίνεις. Το ρήμα είναι μπαΐνουρ ένι, εμπαΐκα μπαΐτέ. Βγαίνω, βγήκα, έχω βγει. Να Ράου, να σε δω. Έτσι? Ο, ρου, ο, ρα, ο ΡΟ, ο ΡΟ, είναι το ενεστώτας μας. Οράκα, είδα. Ορατέ, ο ειδωμένος, έτσι, αυτός που έχει ειδωθεί. Ο νίουρ, δεν ακούω. Το ρήμα μα είναι νίουρ, ένι, ακούω. ενιάκα, άκουσα, νιατέ, ακουσμένο. Ένι χτυπούα, χτυπάει, τρίτο πρόσωπο, έτσι, χτυπού. Ο ενεστώτας μας, εχτυπήκα, χτύπησα. Έχω πρόβλημα με το πρόβλημα στον ήχο. Δεν με ακούτε καλά, Τώρα ε, ναι, αλλά τώρα. Ναι, ίσως πρέπει να πάω πιο κοντά. Ε, Στίουτσε, είναι προστακτική, στήλωσε, προστακτική αορίστου. Στιούκουρ ένι, στήλώνω, εστιούκα, στήλωσα, στιούτε, στήλωμένος. Στήλωμένο, στήλωμένο. Να στεριτού, να στερηθώ, είναι υποτακτική αορίστου, παθητικής φωνής. Το ρήμα είναι στερεγκούμενερ ένι, εστερούμαστερευτέ με δηλαδή, στερούμε από κάτι, εστερούμα, στερήθηκα, στερευτέ, στεριμένος. Ο ενάμα δεν έγινα. Είναι αόριστο αθητική φωνή, το ρήμα μας είναι γινούμενερ ένι, γίνομαι, ενάμα, έγινα, να τε, γινωμένος. Έτσι. Έχω και εγώ κάποιο πρόβλημα, Εδώ δεν ξέρω τι κάνει με καλώδια του ο ένα λεπτάκι, σύγνωμη, Ελπίζω να μην κάνω κάποιο άλλο λάθος. Ακούτε καλά. <συγνώ> με ακούτε. Ωραία. <συγνώ> ε, με δενά έρε, μου έδειξες. Δενάχουρ ένι. Θα πει δείχνω. Εδενά. Έδειξα. Δενατέ. Ε, έχω δείξει αυτός που έχει δειχθεί. <συγνώ> το διεμι είναι το βιός μου. Το διεμι. Η ελεξιδία είναι το βιός η περιουσία μου, τέλος πάντων. Μετάφραση, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές, είναι νομίζω η πρώτη φορά που το έχω κάνει. Ε, να υπάρχει και η μετάφραση του κειμένου, ώστε στο σπίτι σας, το χρόνο σας, να μπορείτε να ανατρέχετε. Mm. <coughs> και πάμε στη γραμματική μας. Σήμερα θα σας παιδέψω, δεν θέλω να σας προηδάσω, απλά επειδή θα μιλήσουμε για παθητική φωνή... Και ομολογουμένως κάποιοι μπορεί να δυσκολεύονται ακόμα και στα νέα ελληνικά. Θα τα δούμε. Λοιπόν, υποτακτική αορίστου ενεργητικής φωνής. Το έχουμε δει, θα το ξαναδούμε, δεν πειράζει. Το ρήμα ο... να οράω, να δω, έτσι. Το ρήμα είναι ορου. Υποτακτική αορίστου να οράω. Να οράρε και το έχω βάλει μέσα σε παρένθεση το ο, γιατί πολλέ φορέ δεν ακούγεται. Κόβεται. Να ράω, λοιπόν, να ράρε, να ράει. Να ράμε, να ράτε, να ρανή να δω, να δεις, να δει, να δούμε, να δείτε, να δουν. Αυτό το έχουμε ξαναδεί, υποτακτική αορίστου ενεργητικής φωνής. Υποτακτική αορίστου παθητικής φωνής όμως το δεν έχουμε ξαναδεί. Είπαμε λοιπόν, να στερητού, να στερηθώ. Να στερητού, να στερητήρε, να στερητή. Έχω αφήσει επίτηδες το ήττα της συντακτικής, το αρχαιοελληνικό ήττα, να στερηθούμε, να στερηθείται, να στερηθουν. <χω> να στεριθώ, να στεριθείς, να στερηθεί, να στερηθούμε, να στερηθείτε, να στερηθούν. Θα σας δώσω και άλλα παραδείγματα υποτατικής ώνης με λίγο διαφορετικές καταλήξεις, γιατί έχει να κάνει με το θέμα του κάθε ρήματος. Παράδειγμα το ρήμα ορούμενε, Έτσι είναι, Έχουμε το ορού, βλέπω, ορούμενε. Να οραθού, να ειδωθώ να οραθού, να οραθείρε, να οραθεί, να οραθούμε, να οραθείτε, να οραθούνι. <coughs> Ωραία. <coughs> Στιουκούμενε, στυλώνομε, να στιουθού, να στυλοθού, <coughs> να στιουθού, να στιουθείρε, να στιουθεί, να στιουθούμε, να στιουθείτε, να στιουθούνι. <coughs> <coughs> Όταν ανάλογα με το, με το θέμα. Μπαίνουν και οι καταλήξεις. Συνήθως είναι η κατάληξη σε «θου» ή σε «του». Ή σε «του» δασί, πάντα <συστά> δασί, πάντα πάντα στην παθητική φωνή αυτό, το «ταφ» ε, είναι δασί, έτσι. <συστά> Όπως επίσης και το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο, αν προσέξατε στην υποτακτική και της ενεργητικής φωνής και της παθητικής φωνής, το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο εκείνο το «νι», έτσι. <συστά> Ναι, λοιπόν, και άλλο ένα ρήμα που σας δίνω σαν παράδειγμα, το γινούμενε, να αναθού, να γίνω, να αναθού, να αναθύρε, να αναθεί, να αναθούμε, να αναθείτε, να αναθούνι. Ωραία. Mm -hmm. ε, είναι, όντως, το ξαναπεί, τύποι πολύ διαφορετική από αυτούς που έχουμε συνδύσει, αλλά μιλάμε για μία διάλεκτο αρχαιοπρεπή. Έτσι. Mm -hmm. Οπότε λογικό είναι... Τώρα, στη συνέχεια. Εμένα ένα πράγμα μου κάνει ναι, εννήπωση. Ναι, ναι. μπορεί να μην είπε να το προσέξει αυτό ειδικό πέρα που είναι γλωσσαλόγος, η, ε, η προφορά του τάφ με δασία, στην ασύσταση, αυτή που κάνουν ασύσταση στι αρχές ελληνικής προφοράς, mm -hmm. το θήτα το προφέρουν σαν τε, mm. σαν να κάνουν τάφ με δασία, ναι, ναι, ναι. ε, ενώ το θήτα, το προφέρω σαν να φτιάχνει εγγρασία και όχι όπω το προφέρουμε σήμερα, θύματα mm -hmm, δηλαδή. Mm -hmm, ναι, ναι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, θα ήθελα να, να ξέρω, αυτό το σύνταγμα, με την τη προφέρα που ξέρουμε, ε, υπήρχε σε παλιά κείμενα στα Τσακολόνικα, πρέπει να, ήταν, να είχαμε δύο ξεχωριστέ προφέρε και το ΤΑΦ να ήταν. Ε, τώρα δεν ξέρω, είναι, μου κάνει εντύπωση αυτό το, το σημείο και το γιατί προφέρωσε το, το ΤΑΦ mm. να είναι το σύνταγμα στι αρχέ της ελληνικής πλευράς. Ε, δεν ξέρω τι μπορεί να πει αυτό, η κοπέρ που είναι πρώτος ο λόγος. Έχει κάτι ε, πει, να αφήσει αυτό. <σώ> ε, δεν ξέρω, κυρία, νομίζω ότι έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουμε το τάχνο, το τάχνο, το τάχνο, το τσάκον καθώς. Ναι, υπάρχει και το θήτα, <σώ> άρα η ανασύσταση είναι λάθο. <σώ> υπάρχει <σώ> και το β, δηλαδή βλέπετε έχουμε το <σώ> να ορθού, Πάνα ένα απλό θήτα, να στερητού, να στερητού, ενώ Ακούγεται μέσα στο αυτό το ταύτο δασί, έχει και ένα θού μέσα του, έτσι, mm -hmm. να στερηθού, mm -hmm. να, να, mm -hmm. να κυλιτού, να κυλιτού, να κυλιστό, έτσι, το ρήμα είναι κυλιχούμε, να τυλίγομαι, να κυλιτού, mm -hmm. να κυλιτού, έχει και ένα θήτα μέσα του. Mm -hmm. Αλλά υπάρχει και το θήτα, καθαρά, όπως επίσης υπάρχει και ταύκαρο στην τζακονική. βέβαια. βέβαια. Έτσι, Έχω... mm -hmm. ναι, για πες στρατηγούλα. Εγώ το που έχω να σα πω είναι ένα παραλληλισμό με την κοινή οργανική. Δηλαδή, α πούμε, όταν το δωρίνα στερούμε, ε, θα κάνει τον άριθμο ε, του στερήθηκα. Αυτό το θίτα, θικά, το θίτα κυρίω λένε στην ε, ορθολογία, ένα μάθημα της κοσούρνιας, ότι δίνει χαρακτηριστικά της ταυτικής φωνής, mm -hmm. η ύπαρξη του θίτα. Yeah. Υποψιάζομαι, χωρίς να είμαι 100% σίγουρη, γιατί το ψάχνω ακόμα ότι <΅τι> το τάγ ή το θήτα στα τσακόνικα έχει την ίδια σημασία, δηλαδή δίνει χαρακτηριστικά απαπνητικής φωνή στο ρήμα. Ναι. ναι. Και λέμε, δεν ξέρετε. Δηλαδή. Ε, είναι γνώσης ναι. ε, το σύμφω τη προφοράς, έχουμε ζώξει χωριστές προφορές, έτσι, το θήτα, είναι ε, ε, ε, ε, και να φαγηθεί προς το σίγμα. Επειδή, λέμε, γνώθη, μερικοί το έχουν ω γνώτη, ή γνώση, ε, δηλαδή βλέπουμε ότι δεν είναι πολύ, <χω> ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά γράμματα που έχουν ασάφια στα, στα αρχαία ελληνικά δηλαδή. mm -hmm. δεν ξέρω πως, ε, γιατί ακριβώς όπως βλέπουμε το τάφ έχει Δασία, έχει άλλη προφορά, έχει ένα τάφ το είναι ελληνικά δυνατό, άλλο ποιο είναι, είναι πιο δυνατό, ε, δηλαδή, βλέπουμε βαθμίδες mm -hmm. και γι' αυτό στην ανασύσταση πολλές φορές είναι λάθος γιατί δεν μπορούν να δώσουν αυτού του ήχου ναι. και το ενδιαφέρον με στην είναι ακριβώ επειδή ξαναβρίσκουμε αυτού του ήχου. Είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μια σαφή παρατήρηση ήθελα να κάνω. Ναι, ναι, ναι. ε, Πάντω, αυτό που είπε η στρατηγό το ότι το ΘΙΤΑ μα παραπέμπει στην παθητική φωνή είναι αληθέ γιατί βλέπουμε ότι. Ε, ναι, ναι, υποτακτική υποτακτική ορίστου ενεργετική φωνή να ωράου, υποτακτική ορίστου παθητική φωνή να ωραίου. Να οραθούν. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει και στην Τσακωνική. Mm. Τώρα, να πάμε στο επόμενο βήμα για να βοηθήσω κάποιους που μπορεί και ακόμα και στην Έλληνική να μην τα έχουν ξεκάθαρα στο μυαλό τους. Είπα να κάνω ένα, μια αναφορά τέλο πάντων στο τι είναι διάθεση ρήματο για να βγάλουμε μια άκρη τέλο πάντων, να ξεκαθαρίσουμε και να ξεμπλοκάρουμε κάποια πράγματα. Διάθεση. Είναι μια ιδιότητα του ρήματο με την οποία φαίνεται αν το υποκείμενο ενεργεί ή δέχεται μια ενέργεια ή βρίσκεται σε μια κατάσταση. Πόσε και ποιε είναι οι διαθέσει? Οι διαθέσει στα νέα ελληνικά αλλά και στα αρχεία είναι τέσσερι: η ενεργητική, η παθητική, η μέση και η ουδέτερη. Ενεργητική διάση. Τα ρήματα που δείχνουν πω το υποκείμενο είναι γη. Και λέω: Ο ήλιο ένι φουκίζου τα μη γη. Ο ήλιο φουτίζει τη γη. γη. Αμάτι είναι πρέχα τσουράπια. Η μητέρα πλέκει κάλτσε. Το υποκείμενο μα κάτι κάνει. Έχουμε ενεργητική διάθεση. Παθητική διάθεση. Τα ρήματα που δείχνουν πω το υποκείμενο δέχεται μια ενέργεια. Παθαίνει κάτι από ποιον. Το καμζί είναι η από τα μάτιση. Το παιδί ντύνεται από τη μητέρα του. Αμαρούα είναι χτενισκουμένα από τα μαμούση. Η Μαρία χτενίζεται από τη γηγά τη. Μέση διάθεση έχουν τα ρήματα που δείχνουν πω το υποκείμενο ενεργεί και η ενέργεια επιστρέφει στο ίδιο έτσι Ο Γιώργη, εδώ βάλα ο Γιώργη να Ενιχτενισκούμενε, ο Γιώργος ναι είδες, Εγώ αυτόματα το είπα ο Γιώργη Αλλά γράφεται και έτσι στα κονικά Απλά εμένα η δική μου η προφορά με το ζ το έχω Ενιχτενισκούμενε, λοιπόν ο Γιώργος χτενίζεται Μόνος του, όχι από κάποιον καταλαβατε, προηγουμένως έχουμε πάλι το ενιχτενισκούμενε Αλλά κάποιο άλλος θένιζε τη Μαρία Έτσι, Ο Κωνστανκίτση Αλένη είναι η θηλυκουμένη ο Κωνσταντζή και η Ελένη φιλιούνται. Οι σατέρε είναι χορεγγουμένοι. Τα κορίτσια χορεύουν η μία την άλλη. Το καταλάβατε, mm -hmm. έχουν πιαστεί έναν κύκλο, είναι οι τρει χάριτε τέλο πάντων και χορεύουν. <laughs> <laughs> Στην περίπτωση αυτή τα ρήματα λέγονται μέσα αλληλοπαθητικά. <laughs> Ουδέτερη διάθεση. Εννοείται ότι αυτά δεν σα τα βάζω να τα μάθετε απ' απλά για να. Σας... Κάποιους που ίσως τα μπερδεύουνε, να τα, τα Ο Ουδέτερη διάθεση έχουν τα ρήματα που δείχνουν πώς το υποκείμενο, ούτε ενεργεί, ούτε δέχεται κάποια ενέργεια, απλώς βρίσκεται σε μία κατάσταση. Ο Νικόα ένι κασίμενε, ο Νικόλας κάθεται. Ο Νικόα ένι βαργεσκούμενε, ο Νικόλας βαριέται. Τυπογραφικό λάθος εδώ το ένι δεν το έχω βλέπετε. Το τριντό φράσιμο έβαλα κύριε παιδιά. <συσίλω> Έλατε. Λοιπόν... Και μερικά ρήματα σχηματίζουν μόνο παθητική φωνή και λέγονται αποθετικά, γινούμενε, γίνομε φοζούμενε, φοβάμε, ευτσισκούμενε, εύχομαι, θυνικούμενε, θυμάμαι, σεβούμενε, σέβομαι, συνοϊντούμενε, συλλογίζομαι, αργασκούμενε, μεταχειρίζομε Δεν είναι όλα, έγραπα ε, μερικά. Μέχρι εδώ καλά θα α, σε... ναι. Ωραία! Άς. Γιώργο! Ορίστε! Ναι, ο Α, Ναι, Ναι, ναι, ε, ναι! Θα αναλύουμε και λίγο στα ελληνικά. Ναι, Λέντε. μα γι' αυτό, επειδή έχω καταλάβει ότι... πολλές φορές ρωμάται να μην λέμε ψέματα και στη νέα ελληνική ακόμα. Αν <στονίκη> οράμε με χαρτί την Τι μαθήμε <στονίκη> Ας δούμε, λοιπόν, με χαρτί και με μόνοι τι μάθαμε να.. Σάντι, θα με βοηθήσεις λίγο σε το πρώτο? Βιβαιώς! Να μαθήρε καλύτερε Απ' είναι, να mm. γίνει καλύτερο απ' το Ωραία, είδατε. Πολύ απλά. Κυρία Ελένη, θα μεταφράσετε με το δεύτερο. <σχύ> <σχύ> ναι, ναι, μισό λεπτό γιατί είναι τώρα. Ε, Σάματσι, θα ε, <σχύ> κοιτάξει άρα <σχύ> να, να φύγει το κακό. Μήπω θα αργήσει <σχύ> να γίνει το κακό. Έτσι. Εγώ επιμένω εδώ μεταξύ στην κατάληξη, είτα, όταν έχουμε υποτεκτική, εφόσον έχουμε μια τόσο αρχαιοπρή γλώσσα, να βάζουμε έναν αθή ει. Yeah. <laughs> Ε. ει. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι καλύτερο. Ε, έχω μια στο βιβλίο που γράφω σε πολλά σημεία, ίσως από, από βιασύνη, από τη συνήθεια μάλλον, και πολλές φορές το γράφω ει. Λοιπόν, ε, στρατηγούλα. Διαβασέ μα το επόμενο. Ζουν να μθούν σαν τσιετίου, όχι αντιπίου τα χάζει. Τα χάζει. Τα χάζει. Τα χάζει. Οτι είναι. Ναι, ναι, ναι. Τα χάζει. Εγώ να γίνω σαν και εσένα δεν σου κάνω τη χάρη. Δεν θα σου ανοίξει. Ζουν να μθούν σαν τσιετίου, όχι αντιπίου τα χάζει. Εγώ να γίνω σαν και εσένα δεν θα σου κάνω τη χάρη. Γιώργη, από πέντε έχουμε να Ναι, έτσι, πολύ απλά. Μαρία. Μαρία, πώς... Εντάξει. Η αδελφία να ειδωθούν 8 χρόνων, τον κυρήπ, είχε εξιδευτεί. Πολύ ωραία. Οι αδελφές είχαν να ειδωθούν 8 και Έτσι, πολύ ωραία. Νομίζω ξαναρχίζουμε από την αρχή, Σάντι. Ναι ότι πράγμα, πράγμα δεν την αξία του. Ωραία, ναι, έτσι. Ναι. Wow. <laughs> <laughs> έτσι, καταλαβαίνει και ο τσάτο Δεν βγαίνει στις λέει στο παράθυρο να <laughs> σε δω. Άλλα χρόνια. Λοιπόν, ε, ένι. <laughs> ναι. Λάστεριτού το καμζί μενε मένει... βάζω καλδίδα βάζω παζίδα πώς θα το έχω πω πως το βάζω παζίδα βάζω παζίδα -πα μιλάνια γυνέκα βάζω παζίδα ναι, ναι. ε, ανάθεμα ταν ξενικία ξενικία ναι <συμπ> εναστεριζότο παιδί μου ε, μου έφετε βάρι ε, ανάθεμα την ξενικια την ξενιτιά ναι ναι που Ού... ε, τυχός βλέπει ότι οι γυρίξα η γυρίξα να γυρίζουνε μόνο <συμπ> <συμπ> <συμπ> Στρατηγούλα. με ναι, έγι, θα στυλωθείτε. Με αυτό το ψωμάκι θα στυλωθείτε. Mm -hmm. Ωραία. Γιώζη. Ε, ναι, γα, ναι θέλω το κρασάκι μη να Ναι, ναι, το θέλω το κρασάκι μη να στυλωθού. <laughs> Ωραία, σου <laughs> ήρθε μια χαρά. Αυτό το γα, δεν έχει καμία σχέση με το γα, είναι αυτό που λέμε Α. στα νέα ελληνικά, ναι. ε, όχι δα, Όνη γα, αιτίου θα Ναι, γα, αιτίου θα Ναι, ντέ να θα ακούσω. Έτσι. Η γα, τσεπίτσε το αφοζηστέ. Κοίτα, ντέ, ντέ, έκανε το αφορισμένο. Δεν έχει σχέση με τη γα, έτσι. Ωραία, Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Α, εδώ θέλω τη βοηθειά σα. Γιατί υποτακτική αορίστου ενεργητική φωνή έχουμε κάνει, έτσι. Και. Ξέρουμε και το ρήμα να έ... έρχομαι στα τρακόνια, παρή ουρένι, ε! Το θυμόσαστε? Και το. <σχύ> <σχύ> Εδώ είμαι πάντα, είτε μην αναχώσαστε ακόλου. Ε... Πού είναι, Άλντε, τα γρούσα να μου πού, λέμε στη γλώσσα μας. <σχύ> να έρθεις, να με δεις πριν φύγω. <σχύ> Μαρία, σε έχω. Είσαι... Είναι η σειρά σου. Λοιπόν, να έρθεις να με δεις πριν φύγω. Να θυμίσω ότι το ρήμα παρεί ουρένι που σημαίνει έρχομαι έχει υποτακτική αορίστου. Να μόλου, να μόλερε, να μόλι, να μόλομε να μόλετε, να μόλοει. Να έρθω, να έρθεις, να έρθει, να έρθουμε κτλ. Ή αντίστοιχα... Ο μέλλον ο στιγμιαίο θα μόλου, θα έρθω, θα μόλερε, θα έρθει, θα μόλι, θα μόλο με θαμόλε, θα μολοϊ. Θα Και το να με δει, είπαμε να ωράου, να ράρε, να ράει, να ράμε, να ράτε, να ράνει. Επομένω, να μόλερε, να μοράρε», «να με δεις» μπρού, να με δει, μπρου να φύτσου. Να μόλερε, να μοραρε μπρου να φύτσου. Να έρθει να με δεις πριν φύγω. Είναι κάποιος που γράφει την ώρα που τα λέω, θέλει να το ξαναπώ. Ωραία. Θα πάμε στο επόμενο. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Ναι. Σάντι, νομίζεις ότι μπορείς να το, να το δουλέψεις. Το να έρθει να μόλου ή να παρήμα. Να, μόλου, να, μόλου. Αν να ήταν, μόλου. Αν ήταν να έρχομαι θα έλεγε Α, να παρήμα. Ναι. Ε, Ενηθέου να μόλου <συγχ> πριν φύγεις. Ε, να οράδε. Να ντοράου. Να σε δω. Αα, <συγχ> να, να, να ναι, Εγώ. Ναι. Να ντοράου πριν να φύγεις. Έτσι. Ενηθέου να ντοράου πριν να φύξερε Θέλω να έρθω να σε δω πριν να φύγεις. Ναι. <συγχ> Έχω βάλει τα ήδη, το ίδιο ρήμα σε όλε τι προτάσει, αλλά με άλλε καταλήξει για να δούμε όλου του τύπου. Οπότε είναι υποτακτική ορίστου. Ε, ναι, ναι, ναι, ναι, υποτακτική ορίστου και μάλιστα ενεργητική φωνή. Δεν έχω βάλει κάτι νομίζω να τονίζω. Ναι, νομίζω, ναι, ναι, δεν λοιπόν. ήθελα ε, ναι, ναι, να σα μπερδέψω προ το, μα ο σκοπό μου δεν είναι να σα μπερδέψω προ Θεού, είναι ίσα ίσα με όσου πιο λουπού ε, βρίσκεται μπροστά σα, τόσο πιο πολύ να εξοικειώνεστε και να προχωράτε. Ε, Ελένη. Η θεία μας θέλει να έρθει να σε δει την Κυριακή. Ε, είστε, διέντυπον, Ατσίανά μου ένιθεα να... είναι να... μόλου, να μόλου, να μόλου, να... Να μόλου, να να μόλει. ναι, και μετά... Να ντοράει, να ντοράει, να Ατσίαν άμενοι να μόλι να ντοράει ταν τσουρακά. Η θεία μα θέλει να έρθει να σε δει την Κυριακή. Να μόλι να ντοράει ταν τσουρακά. Το άφησα και εκείνο επειδή δεν σκενό, δεν ξέρω ότι την ξέρετε την Κυριακή. Ναι. Γιώργο, είναι η σειρά σου. Ναι. Οι θείες μας τα έρθουν να μας δουν πριν τι είναι. Η τσάδε να μου θα μου πει να οράνει, Να ωραίνει, να ωραεί, να ωραεί, να ωραίτε να ωραίνει. Μπρού να φύξω με. Η τσάδε να μου ατσία, η τσάδε, ενώ ο θείο είναι ο τσίε, η τσίουνε ο τσίε, η τσίουνε ο θείος η ατσία, η τσάδε η θεία, οι φιάδες. οι θιές, τέλος πάντων η τσάδε νάμου μου θα μόλοι να ράνι νάμου μου μπρο να αφήσω Μαρία να το προσπαθήσουμε Ναι, ναι να το Ναι, ναι, ναι Να μόλοει καυζία Να Mm -hmm, mm -hmm. Ωραία, πολύ ωραία. Να μόλετε καμζία, μην ανοιμωράμε, μπρούν να φύτσετε, Να σας δούμε πριν να φύγετε. Ωραία. Mm. Και πάμε πάλι στην αγαπητή, εκτρυπόλεως, <laughs> αρκαδοπούλα. Να έρθετε να μας δείτε το σαβάλι το βράδυ. Ε, Να μόλετε, ε, να, ε, να μου οράτε. Το Σάββατο Πολύ ωραία. Να έρθετε να μας δείτε το Σάββατο το βράδυ. Να μόλετε, να μωράτε. Και μετά α, θα σας ταλαιπωρήσω κυρία Ελένη. Είναι η σειρά σας όμως να μην παρακάμψω <laughs> την κυρία αρχή. <laughs> <εδώ>. ναι, ναι. <laughs> Αν ε, ε, ε, είναι ναι. διαβάστε μας πρώτα τη... Το ε, θα ασέρθουν έρθουν να μας δουν, οπότε θέλουν, μισπίτι σπίτι θα είμαστε. Ωραία. Ε, αν ε, λοιπόν ε, έρθω... Ε, ε, ε... να, να βοηθήσω, να πω όλες να... τις λοιπόν μόλου, μόλερε, μόλι, μόλομε, μόλομε, μόλετε, μόλοι, μόλοι, άνεμόλοι, άνεμόλοι, μόλοι, νανάμου, νανάμου, και το άλλο είναι οράνι, οράνι, οράνι, Όποτε είναι θέδε. Ενί θα τσέα θα έμε. Δεν θα πω. Συγγνώμη και τι ε, Να το, ναι. το βάλω λίγο πιο ψηλά. <οποτερ>, ναι, ναι, λίγο πιο ψηλά. Λοιπόν. Όποτε ίνι θέδε. Ενί θα τσέα θα έμε. Ταντσέα θα έμε. «Α, έχω βάλει δύο φορές τότε, α, εχω βαλει δυο φορες α νατο Και έλεγα, προσπαθούσα να δω τι να εκεί το πράγμα, πω μου, συγνώμη. Ε, ναι, λάθος της γραφούσης. Είδατε, τα λέω και τόσο ωραία, οπότε δεν μπορείτε να μην με συμφωρέσετε. Δεν μπορείτε. Όχι, μα μας δίνει σαν Ναι, είναι βέβαια εντάξει, στιγμή. Μάλιστα. Και μάθε από ότσου. Όρκοι της τσακωνιάς είναι αυτοί, δηλαδή λένε κάτι. Και θέλουμε να κάνουμε έναν όρκο γιατί λέμε την αλήθεια, έτσι. Σου λέω κάτι και επειδή θέλω να με πιστέψεις ότι αυτό που σου λέω, σου λέω την αλήθεια. Να μην αλουθού, να μην βραγιαστώ, να μην με βρει το βράδυ. Θα πάω κάτι κακό, άρα σου λέω την αλήθεια. Να μην καγιουθού, να μην νυχτωθώ, να μην ξημερωθού, να μην ξημερωθώ. Είναι τρεις αιχιάς πολλούς, αλλά αυτοί για το κάνουν να μην αργαουθούν, βιαστώ, να μην αργαουθούν, να μην νυχτωθούν, να μην ξημερωθούν, να μην ξεμερωθώ.